Στο όνομα του Πατρός και του Ιού του Ταγίου Πνεύμα Τουσού. Βασιλεύει ο Ράνι, παράδειγμα της αληθείας του Πανταχώ Παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρούς των αγαθών και ζωής χωριβώς αλεθέικες, κύριος ονειμήν, και καθάριος ονειμάς ο πάσης κυλίδος και ο σώσος ον ψυχάς ημών. Λοιπόν, σκοπεύαμε όπως είχαμε πει την προηγούμενη Δευτέρα να μιλήσουμε για την κατάκριση Σίχαστε θα πάρω φόρα Μηχανή Συγχνώ. Λοιπόν ε, Είχαμε πει την προηγούμενη Δευτέρα να μιλήσουμε για την κατάκριση σήμερα αλλά επειδή ε, πολλές φορές Κάποιο πάθος έχει κάποια βάση, κάποιο υπόστρωμα που αυτό το υπόστρωμα πρέπει να ξεκαθαρίσει για να δούμε πιο καθαρά και να αντιμετώπισει μιας δυσκολίας που έχουμε. Καταστάσεις που είναι περιδεμένες μέσα μας και έχουν σύγχυση μα οδηγούν σε λάθος δρόμους και δεν μπορούμε να επανέλθουμε στη σωστή βάση. Γι' αυτό θεωρήσαμε πολύ σημαντικό να μιλήσουμε καταρχήν για την έννοια της έχθρας και της σύγκρουσης και να δούμε την αντιμετώπιση της για να μπορούμε πιο απλά μετά καθαρά να δούμε και τη διαχείριση αυτής της δυσκολίας που λέγεται κατάκριση. Πριν από αυτό όμως είναι σημαντικό, να δούμε και κάτι άλλο. Ότι δεν είναι πάντα χριστιανικό αυτό που φαίνεται ω τέτοιο ούτε επίσης κάτι κακό, κάτι που προβάλλει ω κακό αλλά κρύβουν ένα άλλο περιεχόμενο. Η δυσκολία μας λοιπόν να διαγνώσουμε το περιεχόμενο κάποιων πράξεων και ενεργειών Μα μας δημιουργεί αυτές οι δυσκολίε. Πολλές πράξεις λοιπόν οι οποίες έχουν μέσα τους πάθος, έχουν δηλαδή εμπάθεια καλύτερα είναι ενδεδειμένες με θρησκευτικό ένδυμα. Και να φέρουμε ένα παράδειγμα. Ένας σύγχρονος φιλόσοφος αναφέρει τον εξής υποθετικό διάλογο που δείχνει κάτι πολύ σημαντικό. Δεν λοιπόν σε αυτόν τον υποθετικό διάλογο γιατί μου δείχνει αγάπη και απαντά. Μα για να κερδίσω τη βασίλεια των ουρανών. και απαντά ο πρώτος. Με ρώτησες όμως εμένα κύριε αν θέλω να γίνω υποζύγιον σου. Με ρώτησες εμένα, υποζύγιο γαϊδούρι. Με ρώτησες εμένα αν θέλω να γίνω το υποζύγιο σου αυτή τη διαδικασία. Κι εδώ βλέπουμε μια εν τέλει εγωιστική αγάπη με το θρησκευτικό ένδυμα. Ο Ευαγγελικός Λόγος μέσα από τον Απόστολο Παύλο μας μαρτυρεί μια άλλου είδου ποιότητα αγάπης. Χαρακτηριστικό το, της οποίας είναι η θυσία των πάντων ότι έχουμε δηλαδή χάρη του αντικειμένου της. Θυσιάζει <coughs> Τη πάντα πάντα για το αντικείμενο. Το αντικείμενο το πρόσωπο, δηλαδή. Γι' αυτό λέει ο Αποστολός Παύλος κάπου ευχόμειν γάρα αυτό, εγώ ανάθεμα είναι από Χριστού υπέρ των αδελφών μου. Καλύτερα δηλαδή να γίνω να χαθώ εγώ και να χάσω τον Χριστό για χάρη των αδελφών μου. Όπω και κάπου αλλού λέει. Η αγάπη ουζητή τα εαυτή. Γιατί η αγάπη, αυτά είναι πολύ σημαντικά να τα δούμε λίγο. Ε. Μπορεί να φαίνονται φιλοσοφικά, δεν είναι όμω φιλοσοφικά. Έτσι θέλουμε να τα αντιμετωπίζουμε. Είναι δείκτη ζωή. Είναι κριτήριο που φανερώνει τη γνησιότητα των βιωμάτων μα ή των πράξεων μα λοιπόν εφόσον λέει η αγάπη ου ζητήται αυτή σημαίνει αναζητεί το εσύ το σι για το σύ εμείς θέλουμε το εσύ για το εγώ χαρά και ευτυχία λοιπόν του εγώ είναι η χαρά του εσύ γι' αυτό η αγάπη έχει το στοιχείο της πληρότητας και δεν το ζητάει κάπου έξω από αυτήν. Αντίθετα χαρακτηριστικό στον έρωτα είναι όχι το δούνε αλλά το λαβίν. ή καλύτερα το δούνε για το λαβήν. Δίνω για να πάρω. Το εγώ λοιπόν κατακτά ή κατακτάται για τον εαυτόν του. Κατακτά ή κατακτιέται για τον εαυτόν του. Δεν είναι λοιπόν ο έρωτας όπως η αγάπη, ξεχύλισμα υπάρχοντος υπερπερισσεύματος, αλλά προσπάθεια πληρώσεως ελείποντος. Προσπαθώ να καλύψω τις ελείψεις μου και όχι αυτό που έχω σπερίσευμα να δώσω. Γι' αυτό ο έρωτα, ιδιαίτερα ο παράφρον έρωτα, οδηγεί σε δύο αντίθετες καταστάσεις ή στο μίσος ή στην αυτοκαταστροφή. Αυτό δεν είναι λοιπόν συνάντηση του εγώ και του εσύ, αλλά είναι συνάντηση των βιολογικών φορέων τους ή των βιολογικών ορμών και τάσεών τους. Δεν είναι συνάντηση προσώπων. Ασφαλώς κανείς δεν ξεκινάει έτσι, αυτό είναι οριμότητα. Αλλά ξεκινάει από εδώ με προοπτική να προχωρήσει παραπέρα. Από τη στιγμή όμως που εμείς δεν ζητούμε και δεν υποψιαζόμαστε τι είναι το παραπέρα, από το χρονικό διάστημα που διαψεύδονται αυτές οι προσδοκίες μας τελειώνει τη η σχέση. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να μεταποιήσει, να μεταμορφώσει αυτή τη δικασία. Αυτό το ρητορικό δίλημα του ελληνικής προελεύσεως όμορφος ή έξυπνος απαντά σε μία άλλη τρίτη λύση. Άνθρωπος. Πρέπει να είναι όμορφος ή έξυπνος, άνθρωπος ή άλλος. Πρέπει να είναι άνθρωπος καταρχή. Αυτή η εξυπνος απαντα σε μια αλλη λυση ανθρωπος πρεπει να ειναι ομορφος η εξυπνος ανθρωπος η πρεπει να ειναι ανθρωπος καταρχη αυτη η ανοησία μας έχει την προοπτική Εμονή μα σε μια ερωτική ανοριμότητα που η όριο μας είναι η αγάπη γι' αυτό ακόμη και ο ασκητής που είναι σε μια διακρασία παρθενίας δεν μπορεί να ασκηθεί αν δεν μάθει την αγάπη δεν μπορεί κανείς να ξεπεράσει τα σαρκικά πάθη αν δεν αγαπεί ανθρώπινο πρόσωπο γιατί αυτά υπηρετούν την άναγκη μια της πληρότητας ενός ελίποντος. Αυτό λοιπόν το θέτουμε σαν ένα παράδειγμα να καταλάβουμε ότι ε, τα, οι λέξεις έχουν φθορά, έχουν φθαρεί, έχουν παραχαραχθεί και δεν στον καθένα δεν σημαίνει το ίδιο περιεχόμενο. Η κάθε λέξη λοιπόν δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό περιεχόμενο για τον καθένα. Συγχέονται αυτοί οι όροι. Μπερδεύουμε αυτούς τους όρου. και έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε και μια αυτοκριτική αλλά κάνουμε κατάκριση. Κατηγορώ τον άλλο για αυτό, για αυτό, για αυτόν τον λόγο γιατί έχουμε εντάξει. Αλλά δεν κάνω μια διευκρίνηση των δικών μου επιλογών, των δικών μου κριτηρίων, των δικών μου όρων. Έτσι λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό να δούμε την διαχείριση τη έξρας σε καθαρά πρακτικό πλαίσιο κάποιος λέει εάν με αγαπούσες θα μου κάνεις αυτό που έχω ανάγκη και εσύ αν τον αγαπούσα θα τον άφηνες ελεύθερο αυτό το δίλημα είναι εξαιρετικά φασιστικό όπως για παράδειγμα χάρη σε μία φιλία τι κάνουμε προσπαθούμε να δούμε αν πω αυτά τα πράγματα θα ενοχλήσουν άρα λέω πράγματα τα οποία τα περνώ μέσα από μια δεκασιτή θα στενοχωρήσω τον άλλο θα είναι άρεστα ή θα φέρουν σύγκρουση οπότε προκειμένου να μην έχω σύγκρουση δεν λέω και δεν συζητώ αυτό που ενοχλεί τον φίλο μου αυτό όμω μόνο φιλία δεν είναι η φιλια έχει πάντα ελευθερία δεν είναι στρατόπεδο συγκεντρώσως η φιλία που σου λέει αυτό θα μιλάς και αυτό δεν θα το μιλάς Πολύ περισσότερο σε μια ιδιαίτερη σχέση προσωπική. Δεν μπορεί να κάνουμε επιλογή ποιο είναι τα δικά μου θελήματα και ποια είναι τα δικά σου θελήματα, και σε αναγκάζομαι ούτε υπηρετήσει. Αν δηλαδή ο άλλο δεν υπηρετεί την ανάγκη μου, δεν υποχρέωσε τον υπηρετήσει, η υποχρέωση είναι στους, στα, στα καθεστώτα τα ολοκληρωτικά. Αλλά είναι ολοκληρωτικό καθεστώ η σχέση αγάπη. Αφήνει τον άλλον ελεύθερο, τον εμπνέω. Αν δόν τον εμπνεύσω, δεν του το επιβάλλω. Αλλά το να, το, το να εμπνεύσω όμως είναι κόπος δικός μου. Γιατί να κοπιάσω εγώ και να μην κοπιάσει ο άλλος. Λοιπόν, όλα αυτά τα απλά όμως, πολύ σημαντικά, μας βοηθούν να δούμε την πραγματική διάσταση των παθών μας. Πού είναι φέρει η κατάκριση. Να δούμε λοιπόν... Ένα σχεδιάγραμμα για να μείνουν στο μυαλό μα, έχουμε λοιπόν την έννοια τη έξτρα ή σύγκρουση. Όποιο ισχυριστεί ότι δεν έχει εχθρού, είναι χαζό. Εχθρό ασφαλώ όχι τη σωτηρία μα, γιατί γι' αυτό μόνο εμεί είμαστε εχθροί αλλά στην πραγματικότητα, στην πρακτική. Κάποιοι στρεφώνται αντίθετοι προς εμάς ή και εμείς αντίθετη προς κάποιους. Και μάλιστα όσο πιο αξία φαίνεται να έχει ό,τι κάποιος ή να έχει κάποιες απόψεις, αυτό θα γεννήσει τους φίλους, θα γεννήσει και τους επικριτές. Αυτό όμως που είναι πιο σημαντικό να δούμε είναι ποια στάση επιλέγουμε σε αυτά τα πράγματα. Επιλέγουμε την αποτελεσματική στάση ή την επικοδομητική. Εμείς λειτουργώντας κάπως κοσμικά θεωρούμε ιδανικό πάντα την αποτελεσματικότητα ανεξαρτήτως του τρόπου και των μέσων. Αλλά στην πνευματική ζωή αποτελεσματικό είναι το επικοδομητικό μόνο. Όχι αυτό που φέρει ένα αποτέλεσμα πλασματικό, ψεύτικο. Άρα αποτελεσματικό κανείς θα θεωρήσει ότι Πάβει έχθρα, ειρηνεύουμε, βρίσκω, βρίσκω μία μέθοδο να είμαστε ήσυχοι. Είναι πραγματική η μέθοδος αυτή. Κρύβει μέσα τις πνευματικών πραγματικών περιεχόμενων. Είναι τεχνάσματα στα οποία είμαστε παγιδευμένοι σε μια κοσμική νοτροπία με την οποία δεν θέλουμε να θυχθούμε, δεν θέλουμε να πονέσουμε, δεν θέλουμε να χάσουμε τη ζαχαρένια μας. Και θέλουμε να περνάμε με όλους καλά. Άλλων, λοιπόν, αποτελεσματικών και άλλων επικοδομητικών. Να δούμε, λοιπόν, ποιους τρόπους συνήθως χειριζόμαστε αποτελεσματικούς με, αλλά όχι επικοδομητικούς. Που είναι πιο πολύ μέθοδοι, αποτελεσματικοί, όχι επικοδομητικοί, συνηθισμένες τακτικές, ιδίως χριστιανών αυτό που θέλουν να ονομάζουν χριστιανοί αλλά κρύβουν πολλά μέσα προβλήματα και δημιουργούν άλλα τόσα προβλήματα Θα τους περιγράψουμε και θα τους αναλύσουμε Είναι ο τρόπος της απόθυσης της υποταγής ο δεύτερος τρόπος ο άλλος τρόπος είναι της αποφυγής και άλλος τρόπος της περιφρόνηση. Θεωρούμε ότι αυτοί τρόποι είναι αποτελεσματικοί Επαναλαμβάνουμε τις απόθυσης, τις υποταγή, τις αποφυγή και τις περιφρόνησης. Να του δούμε έναν ένα για να δούμε τι προβλήματα δημιουργούν, τι παρενέργειες έχουν και πώς μας φέρουν ή δημιουργούν άλλα πάθη. Άλλες δυσκολίες που έχουν να κάνουν με την πνευματική μας πορεία. Και στη συνέχεια να δούμε τον επικοδεμινικό τρόπο διαχείρισης της σύγκρουσης ή της εχθρότητος. Και όταν λέμε έχθρα, μη φανταζόμαστε κάτι πολύ ξένο από εμάς μπορεί και οι δικοί μας άνθρωποι να είναι εχθροί μέσα σε μια δικασία συμφέροντος, ανταγωνισμού, ανασφάλειας, φόβου. Είναι πράγματα που καθημερινά συμβαίνουν. Μέσα στο χώρο μας, στο σπίτι μας το ίδιο. Λοιπόν, ο πιο λοιπόν ευσεβίστικος τρόπο αντιμετώπιση έκθρας είναι η απόθεση προσπαθούμε λοιπόν να κρύψουμε την οργή που έχουμε και των θυμών και να εκφράσουμε ένα άλλο πρόσωπο για να μην υποπέσουμε στο πάθος του θυμού και να μην ετεράξουμε την ειρήνη μέσα στη σχέση γιατί αυτό θέλει ο Χριστός για παράδειγμα αλλά αυτό είναι πραγματική σχέση και ειρήνευση λοιπόν καταρχήν η αποθημένη οργή που σημαίνει τι αισθάνομαι ότι άλλο άλλος έχει πρόβλημα μαζί μου με επιβουλεύεται δεν μιλώ και το κρατάω μέσα μου αυτό τι γίνεται δημιουργεί αποθηκεύει μέσα μου οργή και απαυξάνει η αποθημένη λοιπόν οργή είναι επικίνδυνη για αυτόν που τη συντηρεί και για αυτόν στον οποίο να απευθύνεται. Ή θα οδηγήσει σε κάποια σωματική αρρώστια ή αλλιώς θα φέρει μια συναισθηματική αστάθεια. Η οποία θα καταλήξει σε νευρωτικές συμπεριφορές. Προκαλεί άγχος... Ανασφάλεια, προκατηλημένη κρίση, που σημαίνει τι σημαίνει προκατηλημένη κρίση. Όταν μέσα μου έχω κάποια νοργή και δεν την εκφράζω, βλέπω όλες οι συμπεριφορές του ανθρώπου με το μία έχω πρόβλημα αυτή την διάθεση. Και προκαταλαμβάνω την κρίση μου, που μπορεί να έχει θετικές διαθέσεις και εγώ τα βλέπω όλα αρνητικά. Και αυτό τι είναι, κατάκριση εν τέλει. δημιουργήθηκε η κατάκριση. Γιατί μέσα μου έχω συσσωρεύσει πολύ θυμόν για κάποια πράγματα. ή πολύ συχνά οδηγεί σε μια συνειδητή ή ασυνείδητη ανεντιμότητα. Ο άνθρωπος δεν είναι ευθύ δηλαδή, αλλά διατυπώνει την διαφορετική άποψη και γνώμη που έχει έμεσα διπλωματικά με εχμές και υπονοούμενα και συγκρατημένα χαμόγελα που λένε πολλά πράγματα. Δεν το συναντούμε, δεν μα συμβαίνει. Αυτό βεβαίως δεν είναι κάτι το οποίο Συνδένει γιατί είναι ανήντιμος ο άνθρωπος αλλά έχει μέσα του τέτοια νοργή που δεν μπορεί να την συγκρατήσει αλλιώς δεν μπορεί να την έχει μέσα του και την εκφοράσει με κάποιον τρόπο. Δεν σημαίνει ο κάθε άνθρωπος που λειτουργεί έτσι έχει μέσα του μια ανέντιμη εξ αρχής συμπεριφορά αλλά έχει μια δυσκολία δεν ξέρει πώ να διαχειριστεί αυτό το συνέστημα το οποίο τον διακατέχει. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος σε αυτήν την περίπτωση δεν έχει την εσωτερική ελευθερία να εκφράσει άμεσα και με ευθύν τρόπο αυτό το οποίο αισθάνεται αλλά το εκφράζει με έμεσους τρόπους αλλά ολέθριους για το παιχνίδι της επικοινωνίας και της ανθρώπινης σχέσεως. Γιατί όταν ο άλλο δεν εκφράζει άμεσα και καθαρά αυτό που αισθάνεται και σκέφτεται, αλλά προσπαθεί με έμεσε τρόπου γιατί φοβάται, γιατί δεν θέλει την ένταση, γιατί δεν ξέρει πώς θα διαχειριστεί την αντίδραση αυτού που θα του πει κάποια πράγματα, γιατί φοβάται μην αμαρτήσει, γιατί θεωρεί ότι είναι αμαρτία το να οργιστεί ο ίδιο, τότε επιλέγει την απόθεση αυτών των βιωμάτων για να μην χάσει και την κυρακή τη θεία κοινωνία. Αλλά χάνει την ανθρώπινη κοινωνία. Και πώς μπορείς να έχεις κοινωνία θεία κοινωνία όταν δεν μπορείς να έχεις ανθρώπινη κοινωνία και να έχεις συνεννόηση. Έτσι λοιπόν, το ένα πρόβλημα που χαρακτηρίζει την ευσεβίστικη διάθεσή μας είναι η απόθεση αυτών που σκεφτόμαστε, που αισθανόμαστε και προσπαθούμε με καλυμμένων τρόπων, πολλές φορές κρύβει μία ανεντιμότητα να εκφράσουμε αυτό το οποίο αισθανόμαστε Το άλλο λοιπόν είναι η υποταγή Ακούμε κάποιους που να λένε «Τι ζευγάρι είναι αυτό ποτέ δεν τσακώνεται» Και λες «μπράβο, υπάρχουν και τέτοια» Όταν το ψάξεις όμως από κοντά βλέπεις ότι κάποιος κάνει υποταγή διαρκώς. Γι' αυτό το Αλλά αυτό είναι σχέση. Χάνει ο άνθρωπος όμως έτσι την ψυχή του. Χάνει την υπόστασή του. Χάνει τη ζωή του. Προσπαθεί ο ένας να υποταχθεί στον άλλον, σε αυτόν που φαίνεται να είναι πιο δυναμικός. Όταν καταλάβουμε ότι άλλο είναι δυναμικός. Επιβάλλεται σου λέει μπορώ να βγάλω άκρη μαζί του όταν μάλιστα εκφράζεται πολλές φορές και με έναν επιθετικό και αυταρχικό τρόπο και μας τρομάζουν οι αντιδράσεις του οι αντιδράσεις της τότε επιλέγουμε να σιωπούμε και να νεποτασσόμαστε αυτό είναι υγιής στάση Την ώρα λοιπόν της σύγκρουσης, η οποία σύγκρουση μπορεί να είναι δημιουργικότατο γεγονός. Εμείς έχουμε φορτώσει με αρνητικά στοιχεία την σύγκρουση. Αλλά η σύγκρουση αν θέλουμε και αν έχουμε την οριμότητα, τη διάθεση οριμότητος, είναι αυτή που μας αποκαλύπτει και είναι αυτό που μπορεί να δώσει ανακαλύψεις και να φέρει μια πραγματική σχέση και συνεννόηση. Σύγκρουση δεν υπάρχει αν είμαστε άγιοι. Εφόσον δεν είμαστε άγιοι, το παραδεχόμαστε, οι συγκρούσεις είναι αφορμές ανάπτυξης. Εάν έχουμε στοιχειώδη, καλή διάθεση. Αν δεν έχουμε, είναι άλλη ιστορία αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορούμε να απορρίπτουμε... Μια ευκαιρία εξέλιξης και ορίμανσης που είναι η σύγκρουση και να επιλέγουμε μια αρμονικότητα, μια αρμονική σχέση η οποία είναι επισφαλής, όχι δηλαδή πραγματική μέσα από τη διαδικασία της υποταγής. Όπως ακόμα και η έννοια της υπακοής στο πλαίσιο της εξομολογήσεως. Δεν είναι πράξη ελευθερίας συνειδητή, αλλά είναι ο φόβος της απόρρεψης είτε από το πνευματικόν, είτε ο φόβος του χαρακτηρισμού από το πνευματικόν, είτε γιατί έχει μια δυναμικότητα που μπορεί να διαχειριστούμε και λέμε υποτασσόμαστε. Και έχουμε και την ψευδές ότι κάνουμε πνευματική πράξη, ότι κάνουμε υπακοή. Αλλά υπακοή σημαίνει συνειδητή πράξη ελευθερίας που παραπέμπεται διά του πνευματικού στον Χριστόν όχι μια διαδικασία διλίας για να γίνουμε αρεστοί σε ένα ανθρώπινο πρόσωπο που μας φαίνεται σημαντικό αυτό δεν είναι υπακοή, είναι υποταγή είναι μικροπρέπεια, είναι άρνηση της προσωπικής μας αξίας και της ευθύνης που μας χάρισε ο Θεός και της ελευθερίας το άλλο στοιχείο λοιπόν είναι η αποφυγή ο άλλος τρόπος <στοί> μη δημιουργικό, αλλά βεβαίως αποτελεσματικός που αποτελεσματικό σημαίνει τι, Ότι πάω την έχθρα, πάω τη σύγκρουση. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο, αλλά πως εξελίσσομαι μέσα από αυτή την πράξη. Τι σημαίνει αποφυγή, Είναι κάτι διαφορετικό από την απόσταση αν και συγγενικά. όπως το μικρό παιδί, που επειδή δεν τα καταφέρνει στο παιχνίδι, δεν ξαναπέζω μαζί σου, δεν ξαναμιλάω. Τα περνάμε καλά γιατί ο καθένας βαδίζει σε διαφορετικό πεζοδρόμιο. Δεν θέλουμε να συναντηθούμε. Και αποφεύγουμε ανθρώπους που μας φέρουν δυσάρεστη διάθεση και ένταση για να μην φέρουμε ταραχή. Δεν λύνονται όμως τα διαπροσωπικά προβλήματα με να, χωρί... να χωρίζουμε τη ζωή μας από τη ζωή του άλλου ανθρώπου. Όπως και σε μια φιλία δεν μπορεί να κάνεις επιλογή το πως θα ζήσεις και πως θα ομιλήσεις για να γίνεις αποδεκτός. Αλλά εσύ ο ίδιος ελεύθερα διακρίνεις με ποιον τρόπο σέβεσαι τον άλλον. Βεβαίω δεν είναι στρατόπεδο συγκέντρωσης μια σχέση και μια φιλία που λες μόνο κάποια πράγματα, αλλά δεν σημαίνει και περιφρόνηση και προσβολή του ανθρωπίνου προσώπου. Και εσύ είναι ένα τυρανίσκο που ζει εις τον των άλλων για να περνάς εσύ καλά και να μην στενοχωριέσαι καθόλου και άλλοι ασθενεχωριούνται. Άλλο στοιχείο είναι αυτό που αισθανόμαστε πολλές φορές, ιδίω οι χριστιανοί. Προσέχουμε τα λόγια μας. Να πούμε πράγματα που... με τα οποία λαμβάνουμε υπόψη μα τι αντιδράσεις των άλλων. Να μην μας κακοχαρακτηρίσουν να μην σκανδαλιστούν, λέμε. <χε> Αλλά στην, προ... στην ουσία να μην εκτεθούμε. Γιατί αν μας ένοιαζε πραγματικό σκανδαλισμός των άλλων θα σεβούμε σαν περισσότερο τον εαυτό μας. Τι σημαίνει δεν θέλω σκανδαλή στον άλλο δίνω σημασία στον ανθρώπινο πρόσωπο. Η δίνω σημασία στον ανθρώπινο πρόσωπο σημαίνει δίνω σημασία καταργής στο δικό μου πρόσωπο. Αλλά είμαστε τέτοιοι. Τις περισσότερες φορές ο τρόπος που εκφραζόμαστε δεν κρύβει απλά μίαν αλλά μία υποκρισία προκειμένου μην προσβληθούμε και εκτεθούμε στα μάτια των άλλων. Και το άλλο ασφαλώς τέταρτο στοιχείο που κρύβει μία μη επικοδομητική προσέγγιση είναι ασφαλώς η χειρότερη όλων υπερηφρόνηση. Που δείχνει είναι ο πλέον ανώριμος τρόπος όταν συναντάω μία εχθρική συμπεριφορά με, σκέο, με, μία, με σκαιότητα και ομότητα περιφρονώ και απορρίπτω τον άλλον άνθρωπο δεν του δίνω περιθώρια αξίας και αλλαγής αυτό λαμβάνει πολλές μορφές περιφρόνηση δεν είναι μόνο στα ίσια και παλικαρίσια να καθηβρίσω κάποιον και να του πω, να, του, να τον προσβάλλω και να τον απορρίψω, αλλά και πίσω από τι πλάτε του, όταν αποφασίζω εκ των προτέρων ότι κάποιο αξίζει να μιλώ μαζί του κάποιο δεν αξίζει να μιλώ μαζί του. Όταν αποφασίζω ότι κάποιον, με κάποιον θα περάσω καλά και με κάποιον δεν θα περάσω καλά. Με όλου μπορούμε να περάσουμε καλά. Στη διάθεσή μα είναι. Στα συναισθήματά μα είναι. Στον τρόπο που προσεγγίζουμε τον άλλον είναι. Γιατί αν σήμερα βεβαίως δεν περνώ καλά με τον άλλο γιατί έχω μια κακή εμπειρία μεθαύρο μπορεί να έχω κάτι άλλο. Γιατί δεν έχουμε προσωπική εμπειρία από τον εαυτό μας ότι είμαστε ευμετάβολοι. Πώς προαποφασίζουμε και οριστικά κρίνουμε την ποιότητα ενός ανθρώπου και με την οποία κρίνεται η δική μας πρακτική προσέγγιση τα πράγματα δεν τα κρύβουμε μόνο εξωτερικά τι κάνουμε αλλά τι κρύβεται στο βάθος της καρδιάς μας Ποιε είναι οι διαθέσεις της καρδιάς μας η διάθεση προηγείται της καλλιέργειας και της άσκησης εάν η διάθεσή μου εκ των προτέρων είναι αρνητική για τον άλλον, δεν υπάρχουν περιθώρια καλλιέργησης και άσκησης. Αυτή είναι διάθετος κατάσταση. Εάν δεν υπάρχει μέσα μου καλός λογισμός ή καλές ελπίδες για τον άλλο, γιατί μπορεί να μην έχω καλό λογισμό, όμως να δίνω καλές ελπίδες στον άλλον, στην αλλίωσή του δηλαδή, δεν πρόκειται να καλλιέργήσω. Αν λοιπόν δεν το καλέ ελπίδε στον άλλον, είναι δυνατόν να αποφύγω την κατάκριση. Δεν αποφεύγω την κατάκριση κλείνοντα το στόμα μου και το λογισμό μου, αλλά μεταποιώντα μέσα στην καρδιά μου, μεταμορφώνοντας μέσα στην καρδιά μου αυτό τα οποία βλέπω, αυτά τα οποία βιώνω, αυτό τα οποία αισθάνομαι. Η καρδιά μα είναι εργαστήριο. Εάν δεν το λειτουργούμε το εργαστήριο αυτό, ό,τι βλέπουμε εισπράττουμε και το κατασταλάσσουμε. Όμω, αν λειτουργεί η καρδιά μα, τότε αυτό που παίρνει, αυτό που βλέπει, το παίρνει μέσα. Και εκεί το λειτουργεί σύμφωνα με τη διάθεσή τη. Σύμφωνα με την καλλιέργειά τη. Σύμφωνα με τη μετανιά τη. Σύμφωνα με την προσευχή τη. Σύμφωνα με την αυτομεμψία τη. Ή την κατάκριση ή την μνησικακή. Και εκεί ακριβώ βγάζει ένα αποτέλεσμα. Αλλά η περιφρονήση του άλλου λαμβάνει πολλέ μορφέ. Από την πιο σκληρή και φανερή μέχρι πιο, την πιο δυσδιάκριτη και ύπουλη. Η δεύτερη είναι χειρότερη. Γιατί αν τον άλλον το προσβάλλω και εκτεθώ, θα πω τι έκανα κάποια στιγμή. Αν με τον άλλον λέω με την ευγένεια μου, έχω ένα μέτρο ηθικής που νιώθω ότι με προσβάλλει ο άλλο αυτό το μέτρο και χάνομαι. Εντάξει, βρε παιδί, μου καλό στην Ελλάδα, τώρα με χαλάει και εμένα. Α σε λίγο μακριά. Αυτό χειρότερη περιφρονήση. Γιατί έχει το ένδυμα τη υποστήριξη μια ψεύτικη ηθικής που ονομάζουμε χριστιανική και αποκόπτουμε τον άλλο από την καρδιά μα. Αν αποκόψουμε κάποιον την καρδιά μα, τον ελάχιστο αδελφό δεν έχουμε θέση στη βασίλεια του ουρανού. Δεν έχουμε σχέση με τον Χριστό. Μα είναι εγκληματία στον άλλο, Δεν κάνει επιλογέ «Χριστός Χριστό θα βάλει στην καρδιά σου. Όλους. Λοιπόν, αυτή η προσέγγιση είναι καθαρά ψυχολογική, κοσμική, δεν είναι καμία σχέση με τον Χριστό. Δικιούμαστε να το κάνουμε και αυτό. Αλλά αν θέλουμε κάτι άλλο, είναι κάποια άλλη επιλογή. Η κοινωνία μας, ο κόσμο μας, η εκοσμικευσία εδώ είναι ότι κρίνει τους ανθρώπους με αυτά τα μέτρα. Κάποιος του δέχεται, κάποιος απορρίπτει, χωρίς δικαιωθείς σε καλού και κακούς. Αμαρτωλούς και δίκαιους. Για την προσέγγιση στην Ευαγγελική δεν μας θέτει κριτήρια ο λόγος του Θεού, τους καλούς σου αγαπούμε και τους κακούς σου απορρίπτουμε. Με τους καλούς έχουμε σχέση και με τους κακούς δεν έχουμε σχέση. Μα δεν μπορώ σου λέει ο άλλος να έχω σχέση μαζί του γιατί δεν θέλει αυτός. Μα δεν λέμε αυτό, λέμε κάτι άλλο. Η διάθεση της καρδιάς μου τον αγκαλιάζει. Δεν έχει σημασία αν μιλώ σε αυτόν. Η διάθεση της καρδιά μου τον αγκαλιάζει που σημαίνει τι δεν τον αγκαλιάζει με οικτών αλλά η διάθεση της καρδιά μου δίνει καλές ελπίδες στον άλλο δίνει δυνατότητε αλίωσης δίνει δυνατότης αγιότητος αυτή είναι όλη η ιστορία άρα όλα αυτά παίζουν εδώ μέσα τι γίνεται θέλετε μέχρι την ερωτήση για να πάμε στο επόμενο μέρος της επικοδομητικής προσέγγισης τη εχθρότητο. Δεν είναι πάντα επικοδομητική μια σχέση όταν προσπαθεί να διαφυλάξει την ενότητα μέσα από αυτήν. Όχι ότι τη φοβάσαι να πει καθαρά και να πει σύγκριση, αλλά προσπαθεί <συκλώνο> <συκλώνο> να δώσει σαν βάση, σαν νόμο να δώσει τα κοινά σημεία κριτικά, ώστε να διαφυλάξει. Βεβαίω είναι. Αλλά με κάποιε προποθέσει που θα δούμε παρακάτω. Είναι η σκέψη είναι καθαρά επικοδομητική αυτή που λέει Γιώργο αλλά προϋποθέτει και άλλα πράγματα αυτό που λες να κατανοήσω τον άλλον να καταλάβω την έχθρα για ποιο λόγο συμβαίνει να καταλάβω τον εαυτό μου να δώσω τις προϋποθέσεις για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα και θα τα δούμε αμέσως τώρα αυτά Πάτε ήθελα να αναφέρω μια δυσκολία προσωπική θα έλεγα όταν... Ε, συμβίωσε με έναν άνθρωπο περνάει λίγο καιρό και σου φέρνει ο θυμό. και θέλεις να πας να τον συναντιέσαι κάπας μου και θέλεις να πας να τον χαιρετήσει να τον <coughs> το κάνεις, ξεπερνά αυτή τη δυσκολία και αντιμετωπίζεις τη δυσκολία μετά από τους οικείους ε, δηλαδή γιατί πήγες στον νίλη σε σου έκανε γιατί όλο αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα έτσι θα το δούμε. Την καλή διάθεση πώς να τη δημιουργήσουμε μέσα μας. Αδιάθετοι είμαστε. Όταν δεν είναι καλή ευκαιρία να έχουμε και τον άλλο, μερικές φορές δεν είναι ψυχοχρόμος να ελπίζουμε ότι άλλος θα αλλάξει. Να στηριζόμαστε, να στηρίζουμε σε αυτό που είναι και τις ελπίδες. Ψυχοφθόρο είναι αν περιμένω άλλος να αλλάξει. Γιατί, με ποια εννοία το λες Ευαγγέλια να καταλάβω. Μα, δεν, δεν είναι σκοπός να τον αλλάξουμε εμεί γιατί δεν μπορούμε. Yeah. Αλλά δίνουμε ελπίδες στον άλλο ότι μπορεί να αλλάξει. Yeah. Τι να κάνουμε εμείς. Εμεί τον εαυτό μας δεν μπορούμε να αλλάξουμε. στο βαθμό που αγαπούμε τον εαυτό μας και ασχολούμαστε μαζί του έχουμε και τις προϋποθέσεις να αγαπήσουμε και να έχουμε καλό λογισμό για τον άλλο. Αν όμως απομακρυνόμαστε από τον εαυτό μας δεν αισθανόμαστε τίποτα οι λέξει χάσαν το νόημά τους και ζούμε μια κοσμίκευση, μια παραζάλη δηλαδή και ζούμε μόνο βιολογικά έχουν νεκρωθεί πνευματικέ μα αισθήσει και τα αισθητήρια. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια πράγματα. Υπάρχει μια ψύχρα. Χρειάζεται πρώτα να θερμάνουμε την καρδιά μας. να καταλάβουμε σε ποια διαδικασία είμαστε. Δύσκολο αυτό να γίνει. Και επειδή δεν είναι δύσκολο να γίνει, το κάνει η ζωή μας, το κάνει η πρόνοια του Θεού. Οι δοκιμασίε, οι δυσκολίε, οι ταπεινώσει που υφιστάμεθα είναι ταρακουνήματα. Για αρχίζει κάτι να λειτουργεί μέσα μα. Γιατί μα διέλυσε η άνεση. Μα διέλυσαν τα πάθη μα, οι ευκολίε μα, Ο χαβαλέ μα. Η παρότηση τη στιγμή για να πλησιάσουμε κάποιον βοηθάει σε τίποτα. είναι. Ποιο αν βοηθάει? Βοηθάει. Βοηθάει. Βοηθάει. Βοηθάει. βοηθάει, Δηλαδή προσπαθούμε να πλησιάσουμε κάποιον τον οποίο δεν έχουμε απολύψει καλό είναι. Συγγνώμη, όταν πατηδό σας είπα ότι Ακριβώ αυτό είπαμε Είπαμε όχι κατά να κάποιον Η διάθεση καρδιάς μου όμως Δεν είναι αρνητική για τον άλλο Μπορεί να σε σκανδαλίζει κάτι και να απομακρύνεσαι Δεν απομακρύνεται όμως η διάθεση καρδιάς σου προς αυτόν Η θετική Έτσι δεν είναι <σχέρω> <σχέρω> <σχέρω> Η διάθεση δεν είναι λογισμή, είναι διάθεση. Ή από τη συναίσθηση που έχεις για τον εαυτό σου. Δηλαδή να αγαπάς και από μακριά. Μακριά και αγαπημένη. Είσαι και μακριά. Ενώ ότι δεν μπορεί να σηκουτά με τον άλλον επειδή υπάρχουν κάποια προβλήματα. Η διάθεση έχει σημασία. Ας είσαι μακριά, να τον αγαπάς και να σηκεί ούτε χρειαστεί αλλά να μην καταστρέψεις και τη δική σου ζωή αφού υπάρχουν συγκρίνους συγκεκριμένων άντρων. Αυτό είναι που λέτε έτσι. Mm. <laughs> Τι είναι αυτό. <laughs> Ωραίο Λοιπόν, να δούμε, λοιπόν, την επικοδομητική προσέγγιση. Καταρχήν, είπαμε και στην αρχή ότι οφείλουμε να αποδεχθούμε ότι υπάρχουν εχθροί. Αν ακρονοούμε την πραγματικότητα, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ο Κύριος δεν είπε να μην έχει εχθρούς αλλά να αγαπάς του εχθρούς. Όπως επίση είπε και κάτι άλλο. Ουέ, όταν καλός είμαστε είπως είναι πάντες οι άνθρωποι. Αλλοί μόνοι, λοιπόν, αν όλοι άνθρωποι λέουν καλά για μας, κάτι συμβαίνει. Είμαστε έτοιμοι για πρωθυπουργή τότε. Πολλοί διπλωμάτες. Πολλοί πολιτικοί είμαστε. Είμαστε πολύ επικοινωνιακοί. Τι λέει ο κόσμο, Δεν είναι επικοινωνιακό αυτό. Και το θέτει ω ουσιαστικό αυτό το πράγμα. Και όχι αν είναι ουσιαστικό και αληθινό. Λοιπόν, ουσιαστικά όταν λέει ο κύριο Ουέ, όταν καλώ ήρθαμε σε εμά, πάντες, Σήμερα πολεμάει την επικοινωνιακότητα. Είναι χτύπημα για την επικοινωνιακότητα. Που εμεί στην εποχή μα το κάναμε αρετή. Λοιπόν, το να έχουμε εχθρού είναι ένα πραγματικό γεγονό. Το αποδεχόμαστε. Είναι... Η... Τη γειτόνισε μπορεί να σε κατακρίνει. <κυρίζει> Αυτός μπορεί να έρχεται και να σε προσβάλει. Αυτός μπορεί να σου κλέβει την περιουσία σου. Αυτός μπορεί να κάνει ζημιά στην οικογένειά σου. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνεις ναι, εσανθιός εχθρό. Μπορεί να είναι σου, μπορεί να είναι σωτήρα σου. Αλλά σαν, σαν πρακτικό γεγονό είναι εχθρός. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, όταν αισθανόμαστε λοιπόν μία νέχθρα, ξεκινά όλη η ιστορία, εφόσον το αποδεχθούμε. Θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τον εχθρό μας, αν είναι αυτό που πραγματικά δείχνει. Που σημαίνει τι. Όλοι φορούμε μάσκες. Όχι μόνο μία, πολλές. Ανάλογα με τις περιστάσεις. Και αν προσπαθήσουμε και επιχειρήσουμε να δούμε πίσω από τη μάσκα του εχθρού μας τι κρύβεται μπορεί να συναντήσουμε ένα πρόσωπο που δεν είναι τόσο αποκρουστικό όσο φανταζόμαστε αλλά είναι συμπαθέστατο. Όμως τι έγινε, η χριστιανική μας ευλαβέστατη συμπεριφορά Τη απόθεσης δεν μπορεί ποτέ αυτό να το δει Και πάντα δικαιώνεται με να πει Εγώ έκανε υπομονή Και δεν τον διέλυσα τον άνθρωπο Του καταδίκασα, δεν τον τιμώρησα Για αυτά που μου έκανε Άρα αυτή η διάθεση Μου Με δικαίωσε Με αυτοδικαίωση και κατέκρινα τον άλλο Όμως αν δω επικοδομητικά Δηλαδή τι πραγματικά κρύβει ο άλλος Πίσω από τη μάσκα του Του κρύβεται Μπορεί να κρύβεται ένα θαυμάσιο πρόσωπο από αυτή η συμπεριφορά εμείς είμαστε σίγουροι ότι αυτό που δείχνουμε αυτό είμαστε όταν φωνάζουμε όταν κλαίμε, όταν γελούμε είναι αυτό που κρύβουν πάντα ή θέλουμε κάτι άλλο να δείξουμε όταν άλλος μπορεί να υβρίζει είναι ένας άνθρωπο άνθρωπος σημαίνει. όταν κάποιο καπνίζει είναι ένα τέρασαν ηθικότητος όταν ασχολείται κάποιο με τα ζώδια ένας αντίχριστος τι κρύβεται πίσω από τη μάσκα αυτό πρέπει να δούμε Έτσι λοιπόν, όταν δει κανεί την πραγματικότητα, μπορεί εύκολα η αποστροφή να μετατραπεί σε συμπάθεια. Πώς όμως να δούμε τι κρύβει μάσκα του άλλου όταν εμείς δούμε την δική μας μάσκα. Όταν ταυτίζεται η μάσκα μας με αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε, Είναι λοιπόν τεράστια σπατάλη συναισθηματική να μνησιωθεί εναντίον κάποιου που εντέλει είναι με το μέρο σου. Γιατί πόσες φορές σε ένα παιχνίδι που προσπαθεί να επιβεβαιωθεί ο άνθρωπος βρίζει τον άλλον άνθρωπο. Γιατί πραγματικά τον θέλει δικό του. Όχι γιατί πραγματικά είναι εχθρό του, ακόμη και σε μια ερωτική σχέση. Η αντιπαλότητα, η σύγκρουση που υπάρχει. Είναι γιατί θέλω δικό μου τον άλλον άνθρωπο. Δεν είναι θλιβερή συναισθηματική σπατάλη να βλέπω πίσω από την αρνητική συμπεριφορά του άλλου ότι μνησικακή, ενώ εν με θέλει και είναι με το μέρος μου. Δεν είναι άδικο. Πώς θα το καταλάβω αυτό, δεν κάνω δουλειά πέρα από αυτά τα... Εξωτρικά, τα αποτελεσματικά τεχνάσματα Λοιπόν, πίσω από κάθε κακό κεφών και δύστροπών άνθρωπ δεν κρύβεται πάντα, δεν είναι αυτό πάντα που δείχνει, αλλά μπορεί να είναι φοβισμένο και ανασφαλή άνθρωπο. Χωρί να σημαίνει πάντα ότι έτσι συμβαίνει. Γιατί κάποιος μπορεί να είναι όντως δύστροφος, κακόκεφος και κακόβουλος. Αλλά πολλές φορές όμως συμβαίνει και να μην είναι έτσι τα πράγματα. Ένας κακόκεφος άνθρωπος να κρύβει ένα φοβισμένο και ένα ασφαλήν άνθρωπο. Να βγαίνει ένας λαθεμένος τρόπος συμπεριφοράς. Μέσα στην αμηχανία, μέσα στη μειονεξία την οποία νιώθει και με μια αγωνιώδη προσπάθεια να επιβεβαιωθεί, λειτουργεί αδέξια, λειτουργεί επιθετικά, λειτουργεί με λάθος τρόπο. Δεν σημαίνει αυτό ότι είναι εχθρό μας πραγματικός, αλλά έχει ανάγκη μιας άλλης στήριξης και προσέγγισης. Όπως για παράδειγμα, σε μια παρέα, σε μια συγκέντρωση ανθρώπων, κάποιος που δεν έρχεται χαμογελαστός, και χαρούμενος και ορεξάτο δεν σημαίνει ότι έχει μια αρνητική διάθεση προς εμάς, αλλά μέσα στη δυσκολία που έχει ο ίδιος, πρέπει πρώτα να αισθανθεί σίγουρος για τον εαυτό του, να νιώσει καλά με τον εαυτό του, να δοκιμάσει την ομάδα των ανθρώπων αν τον αποδέχεται και με να λειτουργήσει άνετα και ελεύθερα. Επομένω, κάποια κομπιασμένη συμπεριφορά επιφυλακτική, δυσάρεστη. Δεν σημαίνει μια εκθρική κατάσταση, λέει κάποιος, έχει αρνητική ενέργεια. Αμέσως βγάλαμε το πόρισμα. <laughs> αρνητική ενέργεια με τον εαυτόν του έχει. Δεν μπορεί να νιώσει καλά με τον εαυτόν του. Και αμέσως εμείς λέμε αρνητική ενέργεια και το στείλουμε δυο φορές πιο μακριά. Και τότε το κάνουμε να έχει δίπλη αρνητική ενέργεια. Να μπορεί που ρεκινηθεί άνετα. Του δίνουμε τις προϋποθέσεις να αισθανθεί άνετα ή όχι. Το άλλο στοιχείο είναι να εξετάσουμε τα δικά μας συναισθηματικά εφόδια. Τη δική μας δηλαδή συμπεριφορά. Γιατί σαφώς όπως είπαμε και προηγουμένως, εάν κάποιον άνθρωπο ήδη τον κακοχαρακτηρίζω μέσα μου, αυτό είναι κάτι που τις πιο πολλές φορές το αισθάνεται. Μην νομίσουμε επειδή δεν είπαμε κάτι συγκεκριμένο δεν το σαν τα μάτια μας, η συμπεριφορά μας, αυτό που εκπέμπουμε και μάλιστα είναι πολύ πονηρόν αυτό το πράγμα γιατί λέμε, μα δεν είπα και τίποτα πάτερ, δεν έκανα κάτι άσχημο εντάξει δεν ταιριάζουμε και όλοι τι να κάνουμε αλλά όλη η συμπεριφορά είναι, δεν το χωνάμε γιατί μου κλέβει κάποια προνόμια γιατί φοβούμαι τη σύγκριση. Γιατί έχω τι δικέ μου μειονεξίε, τι δικέ μου ανασφάλειες. Αυτό για να έχθρα, αλλά ποιε είναι οι δεν είναι η λύση του επομένω αυτά που είμαι προηγουμένω, αλλά είναι η γνώση του προβλήματο. Έτσι λοιπόν, μπορεί εμεί να είμαστε αυταρχικοί, επιθετικοί, απόλυτοι, δεν ακούμε τον άλλων άνθρωπων. Αισθάνεται ότι η καλοσύνη μας είναι ψεύτικη, τον πλησιάζουμε με κάποια υστεροβουλία. Δε συμβαίνει αυτό το πράγμα. Με κάποιον καιροσκοπισμό. Αυτό τι θα δημιουργήσει στις διαθέσεις του άλλου ανθρώπου. Χρειάζεται λοιπόν και εγώ να γνωρίσω τη δική μου διάθεση, προδιάθεση, προκατάληψη εναντί του άλλου ανθρώπου για να μπορώ να τοποθετηθώ με τέτοιον τρόπο στην έχθρα για να την μεταμορφώσουμε την έχθρα έτσι λοιπόν χρειάζεται η αποδοχή του άλλου η απροϋπόθετος και ανεπιφύλακτη, ανεπιθύλακτη όχι πως σημαίνει θα δεχθώ οποιαδήποτε ανοησίαν του άλλο αυτό και οποιαδήποτε άκερη και αδιάκριτη συμπεριφοράν αναπιφύλακτα και απορριπώθητα τον αποδέχομαι. Η γνώση λοιπόν, η αναγνώριση καταρχήν της έχθρας, η κατανόηση, η κατανόηση του προβλήματος, η γνώση του άλλου, η γνώση του εαυτού μου, με βοηθάει να αποφασίσω ποια τακτική θα ακολουθήσω για να αντιμετωπίσουμε και να μεταμορφώσουμε την έχθρα. Όταν για παράδειγμα ο σύντροφό μου, ο άντρας μου, η γυναίκα μου φέρονται με έναν άλφα τρόπο, εμείς μέσα στη βιασύνη μας, μέσα στην α, έλλειψη εσωτερικής εργασίας και στη βιασύνη μας αποφασίζουμε κάτι έτσι. Δεν μπορούμε να δούμε τι κρύβεται επίσης από αυτό για να βρούμε τον τρόπο ορθότερης προσέγγισης, δηλαδή θεραπευτικής προσέγγισης αυτού του προβλήματος. Εμείς βολευόμαστε στα στερεότυπα. Βολευόμαστε στους ηθικούς νόμους μας δικαιώνουν. Βολευόμαστε σε μια ατομική αυτοδικαίωση. Δεν μας ενδιαφέρει η πραγματική γνώση του προβλήματος γιατί φοβούμαι ότι δεν θα είμαστε τόσο δικαιωμένοι. Προτιμούμε να πούμε ότι ο άλλος είναι εχθρό μου παρά να αποδεχθώ ότι δεν είναι τόσο εχθρό μου ότι φέρω κι εγώ ευθύνη. Είναι πιο επώδυνο αυτό. Το να αποδεχθώ γνωρίζοντα την πραγματικότητα του γεγονότος, τι φέρω κι εγώ ευθύνη και να ασχοληθώ με αυτήν, παρά να το παίξω κακομύρης που όλοι τον εχθρεύονται γιατί είναι σπουδαίος και έχει αξία και έτσι είναι, οι άνθρωποι ζηλεύουν τους ανθρώπους που έχουν αξία. Και επειδή έχω και αξία και με ζηλεύουν και επειδή είμαι και καλό χρυσέντος δεν μιλάω καθόλου για να μην ταραχθούν οι καταστάσει. αλλά μέσα με η καρδιά μου είναι ζυμπαράλλια. Τίποτα όρθιο δεν είναι και τίποτα υγιές δεν υπάρχει. Ένας γενικός τρόπος διαχείρισης αυτού του προβλήματος ακούει στη λέξη διάκριση. Η κάθε περίπτωση, το κάθε πρόσωπο, κάθε στιγμή απαιτεί ένα συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης. Δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες. Δύο αρχές όμως είναι πολύ βασικές. Η μία αρχή είναι να μάθουμε τον εχθρό μας, να τον κάνουμε δάσκαλό μας. Γιατί την πιο αληθινή κρίση για μα είναι έχει ο εχθρός μας. Ένας πολιτικός, αν θέλει να είναι πολιτικός για παράδειγμα, πρέπει να διαβάζει μόνο τις κριτικές που του κάνουν και τις αντίθετες εφημερίδε. Όποιος διαβάζει τις δικές του είναι ανόητος. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να προκόψουμε... Είναι καλό να πιστεύωμαστε τις γνώμες των επικριτών μας. Να τις ακούμε, να τις εκτιμούμε. Ένας τρόπος να κερδίσουμε τους επικριτές μας ή τους εχθρούς μας είναι να ακούμε με προσοχή την κριτική τους. Ο εγωισμός μας, τις περισσότερες μας, δεν το αφήνει. Αυτοί μπορεί να είναι εχθροί μας, μπορεί να είναι όμως αλήθειες. Αν όμω ακούμε, μαθαίνουμε να ακούμε, θα κερδίσουμε πολλά. Όχι μόνο εμείς, αλλά θα αλλοιώσουμε πολλές φορές και τι διαθέσει του εχθρού μας. Γιατί και μόνο να διότι ότι τον ακούμε, ότι μάλιστα όχι μόνο τον ακούμε, αλλά το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας και αλλοιωνόμαστε, θα ταραχθεί, θα κουνηθεί κάτι μέσα του, από την ταπείνωση, οι οποίοι φυστάμεθα ότι τον ακούσαμε το λάβουμε υπόψη μας και αλλάξαμε αυτό δεν είναι μέθοδος μήπως αυτή δεν είναι χριστιανική μέθοδος όταν λοιπόν δει κάποιος ότι λαμβάνουμε υπόψη μας τις υποδείξεις του και ρυθμίζουμε και τη ζωή μας σύμφωνα με αυτές τότε μπορούμε να βελτιώσουμε ή να αλλάξουμε και τι διαθέσεις αυτού. Οι επικριτείες μας γνωρίζουν καλύτερα από εμάς τα δύνατά μας σημεία. Είναι η απλου, απλήρωτη φρουρή της ψυχής μας. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να ακούμε τις επικρίσεις τους. Όπως λέει και ο σοφός. Μη έλεγχε κακούς ή να μη μισήσω σύνσε. Έλεγε σοφόν και αγαπήσισε Δίδου σοφό αφορμή και σοφότερο έστε. Αυτό είναι λόγια ζωή. Λέει, μη έλεγε κακού για να μη σε μισήσω. Έλεγε σοφόν και θα σε αγαπήσει. Δώσε αφορμή στο σοφό και σοφότερο θα γίνει. Εμεί όμω τι κάνουμε, αυτόματα μόλι μα επικρίνουν, εκτοξεύουμε κι εμείς τις ίδιε κατηγορίες επισημένοντά τους τα δύνατά του σημεία. Ποιο μιλά εσύ που ξέρουμε για σένα. Τώρα μην μα μιλά εσύ για αγάπη και συγχωρίσεις που εσύ δεν τα βρίσκει μόνος και του πατέρα σου για παράδειγμα. Δεν έχει σημασία τι κάνει αυτός. Σημασία έχει αν έχει αλήθεια αυτό που μας λέει και τι μπορούμε να κερδίσουμε από αυτό. Ένας άλλος τρόπος είναι όταν κάποιο. Είναι ξεροκέφαλος, κακομύρης, δύστροφο πώς, και θέλει μόνο κακό να κάνει. Κάποιες στιγμές ίσως χρειάζεται και η άμεση ομί αντίδραση. Ξεκόβουμε. Όπως λέμε κοινό του δίνουμε τα παπούτσια στο χέρι. Γιατί όχι για μη χριστιανικούς λόγους, για καθαρά χριστιανικούς λόγους. Γιατί πολλές φορές, μερικοί δύστροποι δεν καταλαβαίνουν ούτε από ευγένειες, ούτε από λεπτότητες. Και δεν πείθονται με τη λόγική. Έχουν κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, που μόνο με το ταρακούνημα μπορεί κάτι να γίνει. Μόνο με ένα δυνατό ταρακούνημα μπορεί κάτι να αλλάξει. Μια ιδέα που καρφώνει στο μυαλό του ανθρώπου, μόνο έτσι μπορεί να βγει. Αλλιώ με το λαου λαου την ισχυροποίης μέσα του και είναι καταστροφική αυτή η ιδέα που έχει. Έτσι λοιπόν, μερικοί που είναι κακομύριδες, ανεδείς, ξεροκέφαλοι, επιθετικοί, γλυκομήλιτοι με φαρμακερολόγω, ναι, υπάρχουν και αυτοί, αυτοί που είναι πολύ χριστιανοί. Λοιπόν, μια ομότητα που όμως σαφώς δεν εκφράζει την απόρριψή του, μπορεί να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Και στηρίζουμε αυτό και στον λόγο που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναλύνοντας κάποιο ευαγγελικό, ένα ευαγγελικό χωρίο. Τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Λέει γιατί δεν είναι κακό το να οργίζεται κανείς αλλά το να οργίζεται παράλογα και εντελώς άδικα. Γιατί ο άδικος θυμός λέει η Γραφή δεν πρόκειται να δικαιωθεί. Όχι γενικά ο θυμό, αλλά ο άδικος θυμό. Και ο Χριστός πάλι λέγει εκείνος πάλι λέγει, εκείνος που οργίζεται κατά του αδελφού του χωρίς λόγο, όχι απλώς εκείνος που οργίζεται. Και ο προφήτης λέγει, να οργίζεστε αλλά να μην αμαρτάνετε. Αν λοιπόν δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε το πάθος αυτό, ούτε όταν το απαιτεί περίσταση, ευρίσκεται μέσα μας μάτια και άσκοπα. Αλλά δεν ευρίσκεται άσκοπα. Γι' αυτό και ο Δημιουργός το φύτευσε αυτό μέσα μας για διόρθωση εκείνων που σφάλουν, ώστε να διεγείρει την οθρότητα και την αμέλεια της ψυχής. Για να ξυπνά εκείνων που κοιμάται και είναι εξαντλημένος. Όπως ακριβώς τη Χαλίβδο στο σίδηρο, έτσι έβαλε μέσα στη ψυχή μας τη δύναμη της οργής, για να τη χρησιμοποιούμε όπως πρέπει. Γι' αυτό και ο Παύλος τη χρησιμοποιεί πολλέ πολλές φορές και από εκείνους που ομιλούσαμε πραότητα ήταν πιο αγαπητός όταν οργίζετο αφού έκανε τα πάντα στην κατάλληλη περίσταση για χάρη του κηρύγματος γιατί ούτε επίοικια είναι γενικά καλό αλλά όταν το απαιτεί περίσταση συνεπώς αν δεν συντρέχει αυτό και επίοικια καταντάω κνηρία και η οργή γίνεται θρασίτητα αυτό είναι το μέτρο του πατέρα μας. Και αν θέλετε, η οργή επιβάλλεται στον άνθρωπο που είναι σκληρός, σε αυτό που δεν αγαπάει. Άρα η οργή σε αυτή την περίπτωση είναι για να στηρίξει την επίγγεια και την αγάπη και την φιλανθρωπία. Και επειδή στο τέλος μένουν εντυπώσεις, μη σας μην είναι αυτή η εντύπωση και φύνετε όλοι και έρχεται μισή αύριο τσακομένη με τους άλλους, η οργή ισχύει στο 1% υπό δικές ηθίκες και με σωσό τρόπο και εφόσον ξεκαθαρίμει στην καρδιά μας τι γίνεται να κρατήσουμε το 99% και αυτό να δουλέψουμε και αυτό μόνο όταν έχουμε πολύ ταπείνωση και μετάνοια την, την πέμπτη βράδυ έχουμε αγρυπνία ε, εορτή του Αγίου Διονυσού του Νολύμπου 9,5 ώρα όσοι θέλετε την επόμενη Δευτέρα τα λέμε Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων μου, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.